Στήχη 18-27. Ο πλούσιο νεανίσκο. 18. Και τον ρώτησε κάποιο άρχον τη συναγωγή και είπε: Διδάσκαλα, αγαθέ, τι να κάμω για να κληρονομήσω ζωή νεώνιον. 19. Είπε δε προ αυτόν ο Ιησούς αφού απευθύνεσαι προ με την ιδέα ότι είμαι άνθρωπο απλού, γιατί με αποκαλεί αγαθών. Κανεί δεν είναι απολύτω και εξ αγαθός, αγαθό, παρά μόνο ένα, ο Θεό. 20. Γνωρίζει τα σεντολά να μην μοιχεύσει, να μην φωνεύσει, να μην κλέψει, να μην ψευδομαρτυρήσει, να τιμά τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. 21. Κεκίνο είπε: Όλα αυτά τα εφύλαξα από τα χρόνια που ήμουν νέο. 22. Όταν δε οίκουσε τα λόγια αυτά, ο Ιησού του είπε: Ακόμη ένα σου λείπει. Πόλησε όλα όσα έχει και μοίρασε τε στου φτωχού και θα έχεις θησαυρώνες των ουρανών και έλα να με ακολουθήσεις ως μαθητής μου συμμορφούμενος πάντοτε προς όσα το παράδειγμά μου και η διδασκαλία μου θα σε διδάσκουν. 23. Αυτός όμως όταν ήκουσε τα λόγια αυτά εκαταλυπήθη διότι το πολύ πλούσιος και δεν ήθελε να αποχωριστεί τα πλούτη του. 24. Όταν δε ο Ιησούς τον είδε να γίνεται καταλυπημένος είπε πόσον δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα έμβουν στην βασιλεία του Θεού. 25. Πράγματι, πολύ δύσκολα. Διότι είναι ευκολότερον μια καμήλα να περάσει από την μικρά τρύπαν που ανοίγει η βελόνα, παρά να εισέλθει ένα πλούσιο ει την βασιλεία του Θεού. 26. Εκείνοι δε που ήκουσαν αυτά είπαν: Και ποιοι μπορεί να σωθεί, αφού είναι μέχρι το αδυνά του δύσκολο να σωθούν οι πλούσιοι του οποίου ο Θεό ευνόησε και έδωκε νη αυτού τα επίγεια αγαθά του. 27. Ο δε Κύριος είπε: εκείνα που είναι αδύνατο να γίνουν με την ασθενή δύναμη του ανθρώπου αυτά είναι κατορθωτά και δυνατά δια της χάριτος και της δυνάμεως με την οποία ο Θεός λύει κάθε καλοπροαιρέτου πλουσίου του δεσμούς της καρδίας του προ το χρήμα και τον καθιστά άξιον της σωτηρίας